Χαίρετε, πάστε και πάντε. Μάλα, χέρο, με θυμών παρήνε. Υπέρ είδομε πάντα η μα ορόσα ενθάδε την. Εν τη θαυμασία και σπουδαιότητη συνόδο. Χαρίτας πολλά, φίλο τι εταιρεία κουλτούρα κλάσικα της προσκλήσεως ένεκα. Ονομάζομαι Ευγενία Μανολίδου, είμαι η μουσικός την τέχνην και από του έτους 2017 διευθύνω την Σχολή αρχαίων ελληνικών ή της ονομάζεται. Ελληνική αγωγή my Χαίρετε, πάστετε και πάντες my Μαλαχέρο, με θυμόν παρίνε Μαλαχέρο, μαλαχέρις Μαλαχέρο πάει σύννεφο, μαλαχέρο από σπίτι σπίτις έχει ζει στο μαλαχέρο Είναι ρήμα, μαλαχέρο, μαλαχέρις, μαλαχέρις Ναι, ναι, η... η μαλαχία είναι η υγεία που λέγαμε Λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε με την Ευγενία Μανολίδου. Καλά που είπε το όνομα, γιατί νόμιζα ότι δεν πέτυχε μελή στην αρχή. Όχι, νύχτα, δεν πέτυχε μελή. μελή. Όχι, όχι. όχι. Ά, η πέτυχε μελή είναι του άλλου αδερφού. Το άλλου άλλο ήταν κάποια στιγμή. κάποια σχέση, νομίζω, δεν θυμάμαι. Δεν το κάνω. Έκανε το κοτοπουλάκι, ναι. κάνει το βίντεο κλειπ. Δεν το θυμάμαι. <laughs> δε θυμάστε άλλο. το κοτοπουλάκι. Όχι. Πατήστε όλοι να δείτε το κοτοπουλάκι, <laughs> τον αδερφό του Άδωνη. Δεν το θυμάμαι, είχα να κάνω βιντεοκλήρωση. Το κοτοπουλάκι, δημμένο κοτοπουλάκι. Τι έκανε εκεί, Κυρίκο. <laughs> ο αδερφό Άδωνη. Ναι, ναι, Σου κάνει πέφτει από τα σύννεφα. <laughs> Περίμενε τον άλλο αδερφό. <laughs> <laughs> είναι τρει. Ναι, είμαστε τρει. Μα ο, ο Λεωνίδα που είναι διανόημενο. Ο κ. Βασίλη. Ο Αλέξανδρο. Ο, ο, ο άλλο. Είπαμε να ξεκινήσουμε με την Ευγενία Μανολίδου. Είναι εδώ στην Ισπανία σε ένα συνέδριο για τον κλασικό πολιτισμό. Μίλησε και ισπανικά στην αρχή. Μετά μίλησε αρχαία ελληνικά, μίλησε και νέα ελληνικά όλα μαζί και είπαμε μαλαχέρο Το μαλαχέρο τι είναι, Ισπανικά δεν είναι Ισπανικά. είναι δύο λεγμάλα. Τα μάλα που λέμε. Τα μάλα, σας εκτιμώ τα μάλα. Α, oh, δεν είναι χαίρομαι χέρο, πολύ. Πώς λέμε τραμπάχο. Όχι, αλλά γι' αυτό το έκανα μαλαχέρο Μαλαχαίρι, μαλαχαίρι. Μόνο όμω είναι Ισπανικό, μαλαχέρο Όχι, όχι ε, ah. γι' αυτό. Δηλαδή εμεί θα το λέγαμε μαλαχαίρο. Αφού λέμε μαλαχαίρο. Ωραία, <σέβαια> μαλαχαίρο λοιπόν. άνθρωποι. Ε, έτσι σας καλωσορίσαμε σήμερα. Μάλα, μάλα, μάλα, Όλε <laughs> Όλες οι <laughs> πιθανόνες <ως> εκδοχέ. <laughs> Συστήθηκε ως, ε, πώς το είπε, μουσικός. Ε, ναι, ναι. Εσύ τι είσαι, τη <συγλώνα> τέχνη, μουσικός τη τέχνη Μουσικός τη τέχνη εσύ... και εγώ, εσύ δεν τί... είμαι μουσικός Τι τέχνη τί... και τεχνική; Τι τέχνη, <συγλώνα> εσύ... <εσύ. Τι> τέχνη <συγλώνα> μαθητή <συγλώνα> τέχνη και άσθινη φίλο Μουσικό Τι κοριό, τι τέχνη ξέρουμε Εσένα πρέπει να στείλουν στην Ισπανία Στο κλασικό εκεί, Να και να γιατί αυτή την καλύτερο έχει Εντάξει Ετί, επειδή τη τέχνη Που άμα δεν Όχι, ήταν από πριν. Ήταν Α, ε, ε, ναι, σωστό, θυμάμαι. Κάτσε Κινέζο. Διευθύντρια ορχήστρα. Έχω δει διευθυντέ και διευθυντέ. <laughs> Αλλά τέτοια ορχήστρα. Τέτοια δεν είναι. Ε, μετά την Ευγενία Μανολίτη που μα καλωσόρισε στα αρχαία ελληνικά. Να τα θυμόμαστε και εμεί, να κάνουμε φρεσκάρισμα. Διευθύνει πολύ καλά τον Παγκλαμά, όμω έχω δει. Οκ. <laughs> <Okay. laughs> ναι. Τον Μπουζούκι, ναι, μέχρι όλα, εκεί. Όλα, όλα αυτά τα όργανα. Ε, αυτό λέει, κατακουζίνα, δεν βλέπατε. Έχει υποθεί εκεί πολλέ φορέ το ταμάλα που έλεγε ο κατακουζινό. Ναι, ναι, το ταμάλα το έλεγε. Δεν πάτα. το έλεγε όμω τα μαλαχαίρο. Όχι. Ε, ε, το... Δεν είναι το μαλαχαίρο είναι το θέμα. Δεν είναι το... <laughs> το... το κάναμε εμεί πανικό επίτηδε. Γιατί mm. δεν είναι ρήμα, είναι ουσιαστικό, είναι όπω όλοι. Η ελληνική γλώσσα την έχει αυτή την ικανότητα. Παίρνει λέξεις από το εξωτερικό, τι εντάσσει και μετά τι πετάει. Σοφέρ, mm. για παράδειγμα, τη δεκαετία του 60 έκανε Σοφεράτζα, σοφερίνα, mm. σοφερίνα. Σοφάρο. Μετά τα πέταξε, δεν υπάρχει καν σοφέρ. Επειδή δεν υπάρχει ένα επάγγελμα, γι' αυτό έφυγε. Αν υπήρχε. Ναι, και τότε θα μπορούσα να το πούνε οδηγό. Αλλά διαλέξανε το, το σοφέρ. Κάνει κι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ ζωντανή και σε πείσμα των Ελλήνων, που, των νέων Ελλήνων που μιλάνε 100 λέξει, χρησιμοποιούν 120 max. Πολλέ ναι. Μπρο, Μανίτο, Τζίζε και διάφορα άλλα τέτοια. Αντέχει και έχει φαντασία και προχωράει. Φαντασία δεν έχει μόνο η γλώσσα. Ποιο άλλος έχει φαντασία. Η πολιτική ζωή του τόπου. Ah, είναι η ζωή κοστίζων. Όχι, όχι. Η τερινή. Μπορεί να έχει. Το δηλαδή. ίδιο βέβαια είναι. <laughs> Πολιτική ζωή, νυχτερινή ζωή, κάπου ε, όχι, σε κάποια σημεία. Όχι παντού, ναι, ναι, ναι, ναι, σε κάποια λίγα. Και επειδή ακολουθεί η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ε, καξι, η ζωή δεν έχει σχέση με αυτό. Η άλλη όμω είναι ναι. στη νύχτα, κανονικά. Ναι, κανονικά, κανονικά. Η ζωή λοιπόν είναι δεύτερο κόμμα. Εμεί ελπίζουμε θα στηρίξουμε να στηρίξουμε. Βγει... μπροστά δυνατά. Τι είναι αυτά και Έχουμε ακούσει ουτοπίε και ουτοπίε. Συμφωνώ με ακούσαμε και με Τσίπρα. Ναι. Αλλά και η ζωή δεν πάει πίσω σε όχι. αυτά. Εδώ Βάζουν το... τον πύχη ψηλά του Τσίπρα και μετά ξεβρακώνονται. Οι αυταπάτε παπάντζε του Τσίπρα ήταν επί γενικών θεμάτων κοινωνικών. Εδώ η ζωή σου το έχω πει πρόσωπα. Ναι. Θα σε βάλω φυλακή. Ναι, είναι Εγώ, ωραίο αυτό. Α, Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και η τριγκαδόλικο και είμαι σίγουρο ότι θα ψωνίσει κόσμο και μόνο γι' αυτό τον λόγο. Θα πιστέψει ότι η ζωή θα βάλει φυλακή κάποιον. Εδώ το ψηφίζαν τον Κασιδιάρη, επειδή είναι ναι. να ρίξει κάποιο κανένα χαστούκι. Ναι, αυτό ακριβώ. Οπότε γιατί θα στηρίξουν εδώ. εδώ. Τη ρώτησε λοιπόν ο Σρόιτερ. δεύτερη εξουρία. Ποιο. Ο Αν και αυτό και φυλακή να πάει, δεν έχει ανάγκη. Ε, έχει... Στη χοντρόπετσο. Πάμε να το σπίτι. Στη Μυραμπό Να πάνε εκεί τα Ναι Είτε, βρωμά, η ναι, λένε, να είναι την ευρωμάει το νιώνα λέει. Ποιο βόθο χαλάσει. Πραγματικά. Ποιο βοηθό χαλάσει. Λέει στην. Ναι, τέτοιωρο ελληνική στην πέρα. Δεκαετία μπράβο, ήθαν όλα. Ζωίκο θα το πούλεποιόντω. Το 2025, λοιπόν, σε πολλέ δημοσκοποίηση πλέον δεύτερο κόμμα η πλαίση ελευθερία. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει στο μυαλό σου, πλέον το ενδεχόμενο, αν το συζητάζουν με τον εαυτό σου, κάποια στιγμή. Η ζωή Κωνσταντουπούλνα είναι πρωθυπουργός τη χώρα. Το συζητάω με τον εαυτό μου, κυρίως το δέχομαι σαν ένα έτσι πολύ συγκινητικό μήνυμα από πολλούς πολίτες και από πολλά νέα παιδιά και από γυναίκες και από κορίτσια γιατί αν κάτι τέτοιο συμβεί θα είμαι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει μια τέτοια χώρα, ευθύνη. Φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Είσαι έτοιμη. Το, κο, το κόψαμε στην ερώτηση ναι, ναι, για να ναι, ακολουθεί ναι, η απάντηση. Ναι. Ναι. Ναι. Αλλά ε, το συζητάει με τον εαυτό τη. Σε αυτή τη συζήτηση, εγώ θα ήθελα να ήμουν. Εντάξει. Δεν θέλω να ακούσω. Βαρετή Τι η λέει η κουβέντα, μου φαίνεται. Τι βαρετή κουβέντα. Η, <laughs> η ζωή με τη ζωή να συζητάει αν θα γίνει πρωθυπουργό και είναι ναι, βαρετή ναι, κουβέντα. Το, το πρωθυπουργείο δεν είναι για τη ζωή, είναι πιο κάτω. Αυτοκράτηρα επενδύει. Σιγά-σιγά. να πάρει σιγά το μαξί και μετά προχωράει. Δεν έτσι. θα μείνει με ένα μαξί μου μόνο. Ε, μα, είναι τώρα η ζωή για ένα μαξί μου. Δεν θα κάνουμε όλο αυτό το σοου του Σαματά για να πάρει μόνο ένα μαξί μου. Εμένα μου αρέσει η ερώτηση ότι το είσαι έτοιμη εκεί που μείναμε και τα λοιπά. Mm. Ήταν η προηγούμενη έτοιμη <laughs> δηλαδή. Αυτό είδαμε εμείς. <laughs> είδαμε κάνει προηγούμενος που ήταν όλοι έτοιμοι. <laughs> Τι εννοεί. Βλέπει, ένα Τσίπρι ήταν πιο έτοιμο δεν έχει. Ο oh, Τσίπριος. Ο Κυριάκος. Καλά, ο Κυριακού ήταν έτοιμο από καιρό, τον μεγαλώνει έτσι. Ναι, θα γίνει κάποια θα μέρα πρωθυπουργό. Ξέρετε, γελάγαν και τα κορίτσια. Η Μαρίκα δεν είχε πει. Ναι. Μα, ναι. Μα έχουμε τη Μαρίκα. Είπαμε να λέμε ρε πατέρα. Που λέει δεν το πιστεύω. Mm. το βλέπω βουλευτή και δεν το πιστεύω. Δεν κάνει. Μα, τι να πιστεύει τώρα. Για Τον κόσμο δεν πιστεύει. Mm. Λέει δεν μπορεί τώρα, τόσο αχάπατα. την απάντηση <laughs> στο Είμαι στην, σε θέση να ανταποκριθώ, όχι λέγοντας τώρα είμαι έτοιμη. Θα ήταν και αλαζονικό και ε, ψευδεπίγραφο κάτι τέτοιο. Mm. Αυτό που θα σου πω είναι ότι ετοιμάζομαι κάθε μέρα και θα συνεχίσω να ετοιμάζομαι κάθε μέρα. Και δεν θα σταματήσω να ετοιμάζομαι ποτέ. Δεν θα σταματήσω να δουλεύω ποτέ, όπω δεν έχω σταματήσει να δουλεύω για αυτά που πιστεύω. Του φοβάσαι αυτό που λέγεται ευθύνη του να τη χώρα, δηλαδή. Να αγαπά την ευθύνη. Έλεγε ο Καζαντζάκη. Π.χ. δεν είναι ο Καζαντζάκη αυτό στο τέλο. Όχι, είναι, no. ο Τραμπ. Ο Τραμπ. Ναι, <laughs> είναι ο Τραμπ. Ναι, είναι ο Τραμπ. Ο Καζαντζάκη mm. έλεγε να αγαπά την ευθύνη. Mm. Δεν εννοούσε για αυτού που θα γίνουν πρωθυπουργοί. Mm. Το έλεγε για την ατομική ευθύνη, mm. να τολμά, να ρισκάρισε. Σε προσωπικό είναι... επίπεδο. Μιλάει σαν άνθρωπο στη ζωή τώρα. Mm. Το ανθρώπινο mm. είναι το ανθρώπινο επίπεδο. Και αυτό είναι το προσωπικό τη επίπεδο, είναι αυτό. Ναι, ωραία. Σε αυτό θα μείνουμε. Ε, διότι... Εξετάζουμε τη ζωή σαν άνθρωπο, η ζωή ως άνθρωπος, ναι. όχι ως πολιτικόν. Οκ. Okay. Να την εξετάσουμε ω τέτοιο και επειδή έχει παίξει πολύ καρδούλα και πολύ αγάπη, να. απάντησε χτες σε σχετικό ερώτημα του Σρόιτερ, από άλλου ξεκίνησε η ερώτηση, άλλου κατέληξε η απάντηση και μα είπε ότι όλα αυτά τα κάνει, μάλλον για ποιο λόγο πιστεύει εσύ ότι είναι στην πολιτική και τα κάνει όλα αυτά. Για μας. Μπράβο. Μπράβο, για μπράβο αποστολή. Γιατί το δεύτερο ήταν για να αποδείξει τον πατέρα τη. Όχι, όχι, όχι. Για μα, oh. επειδή μα αγαπάει. Δεν είσαι ο άνθρωπο που άμα εγώ περάσω και σε στραβοκιτάξω θα μου κάνει μια καρδούλα. Ή άμα στο δρόμο κάποιο πάνω <χι> σε πατήθει με το αυτοκίνητο θα του κάνει μια καρδούλα. Ή άμα κάποιο πατήθει με το αυτοκίνητο θα του ότι θα του κάνω. Ε, φαντάζομαι ότι <χι> θα του κάνει διάφορα χτό από καρδούλα. Ε, ε, ή στη βουλή. Άμα κάποιο πει μια κουβέντα παραπάνω θα του κάνει μια καρδούλα. Η καρδούλα δεν είναι για του κακού. Η καρδούλα ξέρει αυτό. Η δική σουκαρδούλα δεν είναι για του κακού. Είναι εδώ, είναι ναι. εδώ. Με όλο, όλο μα το χέρι, με όλη μα την καρδιά. Ποι σιγμα Ισ. Η καρδιά δεν είναι αντιφατική με τη γροθιά και αν θυμάσαι επειδή λέγανε τώρα κάνεις καρδούλες Πρώτα να φας την πουνιά, δηλαδή και μετά θα σε δω Όχι! Δώσεις. Ότι για, για το να αγωνίζεσαι και να υπερασπίζεσαι και να κάνεις αυτό που κάνω γιατί εμένα είναι η ζωή μου αφιερωμένη 20 ώρες το 24ωρο, mm. πολλές φορές 24 ώρες το 24ωρο είμαι αφιερωμένη στην υπεράσπιση της κοινωνίας Και σιγμα Αυτό αν δεν αγαπάς τον κόσμο Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αν δεν αγαπά τον κόσμο, δεν μπορεί να το κάνει. Κατάλαβε. Αγαπημένο φίλο και φίλοι, αγαπημένο. Πώ. Μπορεί να το δει. Με στο κόμμα αυτό. Γιατί να το στο κόμμα, είναι άλλη με στο κόμμα. Δεν είναι πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπουν. Ναι, αυτή που είναι. Είδε πόσο τυχεροί. Εγώ πάντα σε αυτά στέκομαι. Πόσο τυχερό λαό είμαστε. Μα αγαπάει. Και η ζωή. αγάπη. η ζωή. Α, τα κάνει για τον κόσμο Θυσιάζεται 20 ώρε τη, τη μέρα βέβαια. 24 ώρε το 24 ώρο 24-7 Δουλεύει, είναι στη Βουλή, τα κάνει για ποιον τα κάνει Για την ίδια, όχι Ή, σιγά, γιατί Δεν είναι το με εγώ, εγώ η Έχει εγώ η ζωή Είς. Η ζωή έχει εμεί. Κομμάτια έχει γίνει ναι, ναι, ναι. Αφού κάποια στιγμή τη βλέπεις και λες ασχολήσου και λίγο με τον εαυτό σου Κρίμα είναι Δίνες όλους στην κοινωνία βάλε, Όλο αυτό θα σου γυρίσει ψυχοσωματικά Τη ζωή βάλε μπιστά � Δάγκωσε τη ζωή τη, πως λένε, άδραξε τη μέρα, άδραξε τη μέρα, άδραξε τη μέρα, καρπεδίωμ, καρπεδίωμ, mm. από τον κύκλο των mm. χαμένων πίτων. Έτσι λοιπόν άλλο ένα από τη ζωή που είχαμε, την απολαύσαμε χτες Λατινικά σας έχουμε, Ισπανικά σας έχουμε Τι άλλο! Ξηγήσαμε με την γενία Μανουλίδου Αρχιελληνικά κουτσουρεμένα αλλά αρχαία ελληνικά δεν βαριέσαι Αυτός είναι ο πολιτισμός και η πολιτική α, του α... Α... τόπου Αυτό, αυτά Είπαμε το να ξεκινήσουμε, είδες τι όλο, δε... κάθεσαι δε... εκεί Εντάξει. Ξαφνικά ανήκεις ένα ράδιο δεν ξέρεις από πού θα σου Δεν εκτιμώνται αυτά Όχι εκτιμώνται Γιατί να μην εκτιμώνται Πώς το είπαμε, μαλαχαίρο. Μαλαχαίρο. μαλαχαίρο. μαλαχαίρο εκτιμώνται, τα μάλα εκτιμώνται <laughs> ό, όλα αυτά. Ζωή λοιπόν... Το θα... πολύ το μαλαχαίρο τυ, τυ, τυφλώνει έχω ακούσει. Ε, για να το λες εσύ, κάτι παραπάνω Πού είσαι, ναι, ναι. <laughs> <ε, ε, laughs> <ε. laughs> λοιπόν, κύριε Κοπάτα να φύγει το επόμενο. Τι πρέπει να ξέρει, τι κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερία. Είστε αριστερό κόμμα, ακροαριστερό κόμμα, κεντρό κόμμα, δεξιό κόμμα. Ακροδεξιό κόμμα δεν θα πω. Αλλά πού προσδιορίζεσαι πολιτικά, όχι εσύ προσωπικά, ναι. το κόμμα το οποίο στο οποίο είσαι αρχηγό. Η Πλεύση Ελευθερία από το 2019 έχει ένα σύνθημα. Mm -hmm. Πήγε ο Μητσοτάκη να μα το κλέψει κάποια στιγμή και του έκανα ένα βίντεο στο TikTok για να τον επαναφέρω στην τάξη. Το σύνθημά μα είναι Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά κοιτάμε μπροστά. Και τι σημαίνει αυτό το σύνθημα. Σημαίνει ότι σκοπός μας δεν είναι να περιχαρακώσουμε την κοινωνία και να χωρίσουμε τους πολίτες και να τους βάψουμε με τα χρώματά μας που είναι και ωραία χρώματα. Mm -hmm. ε, σκοπός δικός μας είναι να ενώσουμε την κοινωνία και να πάμε μπροστά. Δεν πρέπει να χωρίσουμε, δηλαδή όταν λέει να ενώσουμε την κοινωνία να πάμε μπροστά Αυτός που έχει την τράπεζα και αυτός που χάνει το σπίτι από την τράπεζα ενωμένοι Θα πάμε μπροστά Ε, ναι Δεν θέλει να περιχαρακώσει εδώ Εντάξει τώρα, είμαστε στη διαδικασία περί Γιατί περιχαρακωμένοι είμαστε ε, Όταν παίρνει ο ένας 700 ευρώ και δεν σου γράφει περορίες ή σε πιέζει ή Δεν στα δίνει όπως πρέπει να στα δώσει Ή αντικειμένικα παίρνει ο ένα 740 πόσο είναι το καθαρό Και ο άλλο βγάζει εκατομμύρια επειδή πληρώσαμε όλοι μαζί τις τράπεζες Ή επειδή ε, έχει πάρει επιδοτήσεις από, για να φτιάξει μια βιομηχανία Δεν ξέρω εγώ να αυπηγή οτιδήποτε άλλο Είμαστε ενωμένοι Έλληνε είμαστε. Έλληνε είμαστε. Δηλαδή έλληνες, είμαστε. Έλληνες, Δεν έλληνες, είμαστε έλληνες, κα κατσβέλ. Κατσβέλ. κατσβέλ, κατσβέλ. κατσβέλ. κατσβέλ. κατσβέλ. κατσβέλ. <laughs> Έλληνοι είμαστε, επειδή είμαστε Έλληνοι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό λέω. Έφτασε η κακή Οι πλούσιοι Έλληνοι και οι φτωχοί Έλληνοι, όλοι αυτοί πώ θα πάνε μαζί και γιατί Εμείς οι έχουμε ε, τη σκοτούρα να μην περιχαρακωθούμε. Εμεί οι Έλληνοι. Δεν είμαστε κατσβέλ, είναι καλύτερο. Γιατί εκεί έχουμε αγωνία να μην περιχαρακωθούμε. Αυτό το ότι ένα κόμμα, ένα φορέα, οποιοδήποτε θέλει να ενώσει και όχι να περιχαρακώσει, αφού δεν είμαστε ενωμένοι. Χωρί ιδεολογίε δεν είναι στη μόδα τώρα πια και οι ταξικότητε και αυτά. Αυτό παλιά. Ποια τώρα, είμαστε, τώρα είμαστε. Σε κλέβει. Ναι. Σε κλέβει. Τι πια ιδεολογίε. Όλη για τη ζωή, λέω, ναι, δεν μην κοιτάει. Όλη τώρα οι ιδεολογίε, ποιο θα πάει ο ισχυρό, δεν... με ποιοι θα πάμε, να μπαίνουν όλοι μαζί. Χιλό. Τι, τι είναι αυτό, Χιλό. Ο ένα είναι, είναι συνταξιούχο, έχει φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να ξεφύγει. Του έχουν κόψει και δύο συντάξει. Και ο άλλο είναι βιομηχανό και κλέβει από παντού. Και του βγάζουν το καπέλο και του στέκονται όλοι σούζα μπροστά του. Τι ενωμένοι είμαστε. Αυτό κάνει η ζωή. Τι αυτό, κάνει. Αυτό, αυτό. Τι γέφυρα. Ποια γέφυρα. Ανάμεσα στον ένα και στον άλλον. Μα την πλάτη θέλουμε. του συνταξιούχου το θεμέλιο Στην πλάτη αυσίου, ναι. θα πλάτη του Όλε αυτέ οι ανοησίε για, για το ενωμένο Μα με ταμπέλε λειτουργούν. Η μη ταμπέλα είναι ταμπέλα του ισχυρού. Οι ταμπέλε τουλάχιστον ευνοούν και τον ανίσχυρο, αν έχει ταμπέλα ισχυρή ο ανίσχυρο. Αλλιώ εντάζεται και τρώγεται από τον ισχυρό. Δεν υπάρχει μη ταμπέλα σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει απόφαση, πράξη, κίνηση, νεύμα που δεν εξυπηρετεί κάποιον. Και η πολιτική είναι για να διαχειρίζεται τα συμφέροντα, τροχωνόμο συμφερόντων. ή θα είσαι με του αποκάτω και θα προσπαθεί να του ανεβάσει με διάφορου τρόπου, ή είσαι με του από πάνω. τελεία. That's life, αγάπη μου. That's life. Yeah. That's yeah. life. Που λέει και ο Τραμπ, ο τον οποίο έχουμε τώρα, το είπε για τι χώρε που yeah. θέλουν να το, που τον παρακαλάνε, yeah. αφού έβαλε του δασμού. Mm -hmm. Να το πάμε αλλιώ. Ο πλανήτη είναι σε yeah. πολύ σοβαρή κατάσταση. <laughs> <laughs> <laughs> και σε πολύ σοβαρά χέρια. Αυτό yeah. ακριβώ. Yeah. Βγαίνει ο Τραμπ, ε, ανάλογα είναι εδώ, ό,τι έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε και παρέξω. Βγαίνει, ανακοινώνει του δασμού, γίνει το χαμό, πέφτουν χρηματιστήρια και του πήρε πίσω Ένα βράδυ πριν είχαν πει θα του πάρει πίσω και λέει: Όχι, διαψεύδω. Και τελικά διάψευσε τη διάψευση. Μα είδε που κατρακύλησαν τα χρηματιστήρια Ναι, ποιο ήταν τα και λέει: εγώ, Σε τρει μήνες, μήνες θα πα, βάλουμε του δασμού. Και κάποια στιγμή εκεί λέει: Όλε οι χώρε έχουν έρθει εδώ και μου ζητάνε 60-70 χώρε να του κάνω επαναδιαπραγμάτευση. Και το They are sir, make I'll do anything, I'll do anything, sir. Ότι έρχονται όλε οι και του λένε, θα κάνουμε τα πάντα. Σα παρακαλούμε του Nie, nie, to nie μπορεί να Άλλε χώρε. Τον κόσμο όλο. Από εκεί προέρχεται το ηχητικό αυτό που ακούμε. Μπορεί να είναι ακατάλληλο, είναι στην αγγλική βέβαια, αλλά ακατάλληλη είναι η πολιτική ζωή γενικώ. Και ο κόσμο. Μαζί με όλα τα άλλα και αγγλικά χρόνια. Και αγγλικά. Όχι μόνο ισπανικά, ελληνικά. Αυτό να το εκτιμήσει κάποιο. Δεν εκτιμώ τα. Και τώρα πάμε. θα πάμε σε μάθημα πολιτική οικονομία, θα πάμε σε μάθημα ιδεολογιών, γιατί υπάρχουν ιδεολογίε που να ξέρει. Όχι, ναι. υπάρχουν. Ε. Ναι, και έχουμε τον κατάλληλο. Για ιδεολογικό τέτοιο. Για πες Χα, Χαρλάτρου και υποκράτου Γωνία Τι πού. Okay. Ε, Πασοκικό δεν και Γονία Δεν είπα. Χαρλάτρου 50. Ναι, αλλά και είναι τα άλλα Δεν έχει. ο Γιώργο Τα εκείνα. Ξενικιάσαμε, πάει το γυμναστήριο. αυτά. όσο ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου που να το Αυτά εκτίμησα Έκανε την κόρμα. άλλη παιδί μου, Υπουργό που την έκανε από το ναι. γυμναστήριο. Από τη την Μπυρμπύλη. Τι να, Τίνα. τίνα, τίνα. Τον Τόνιο, δεν θυμάμαι. Τίνα Μπυρμπύλη. Χάθηκε αυτή. Πάκη. Προσέφερε τόσα πολλά γράμματα. Και τώρα πολεμάνε την καττίνα την πατζηλή. <laughs> <laughs> <laughs> πραγματικά. Άσημα. Ο άλλο, ο Ανδρουλάκη. Πού είχαμε μηνιά. <laughs> ότι υπάρχει ιδεολογία <laughs> και αυτή εκφράζεται από τον μπολάκι. Θα κάνω την Εθνική Τράπεζα Δημόσια. Γιατί δεν έγινε μια καινούργια τράπεζα. Ακούστε με αυτό. Γιατί δεν έγινε μια άλλη μια κρατική... καινούργια τράπεζα. Μια κρατική. Είναι γιατί. Όχι, όχι. Γιατί. Αν μια συστημική ε, δεν περάσει υπό τον έλεγχο του κράτου και του δημοσίου, δεν μπορεί να ορίσει το παιχνίδι. Ο τρόπο για να γίνουν λοιπόν αυτά που σα λέω είναι ότι θα πρέπει η Εθνική ε. Τράπεζα να γίνει δημόσια. Δεν έχει να ορίσει... η Εθνική Τράπεζα. Να ορίσει. Δεν έχει μετόχου. Πώ θα το ξεπεράσετε αυτό. Με τον ίδιο τρόπο που την κάναν ιδιωτική. Διοτρόπ, με νόμο κύριε Γατζή. με ένα νόμο και σε ένα άρθρο δηλαδή. με τον ίδιο τρόπο, με νόμο κύριε Γατζή. έτσι λοιπόν η εθνική όσοι έχετε μετοχές θα κρατικοποιηθεί θα γίνει κρατική τράπεζα επιμένει και το λέει αυτό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιτρέπονται αυτά την προηγούμενη φορά που πήγα να κουνηθούν λίγο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε η σφαλιάρα σε εμά. όχι ήρθε. σε αυτού που κουνήθηκαν mm. σε Και ακόμα έχει μείνει ο ήχο, ακούγεται, και έχει μείνει και το σημάδι από τη Σφαλιάρα. Γιατί σε ποιον πρέπει να πάει η με αυτού του καραγκιού που φέρετε εδώ πέρα, ποιο θα τη φάει η Σφαλιάρα. Συνεχίζει σου εδώ, Πολάκη και πουλάει φούμαρα ότι θα κρατικοποιήσει τη τράπεζα, θα κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ και κάτι από τα πετρέλαια μια εταιρεία για να κάνει αυτό και εκείνο. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Εδώ Λέ, εκλέγουμε κυβερνήσει για ποιος, να κάνω ό,τι έχει αποφασίσει. Ακόμα μετά από τόσα χρόνια και την εμπειρία του ΣΥΖΑ, ποιο θα τσιμπήσει με αυτά, τι σκέφτεται ο Πολάκ ακριβώ. Πο θα, θα τσιμπήσει με αυτά, ποιο μετά από όλα αυτά, αυτά και τα έχουμε ζήσει αντίθετοι Πόσο εκατομμύρια περίοδο. έχει, 11, Ποιος? η χώρα Τι φύζουνε νομίζω καμιά οχτάρα ε, τα 2-3 θα τσιμπήσουνε σε αυτά Πολλά λες Όχι, όχι ότι θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο Τσιμπάνε σε ανάλογο τέτοι, τέτοια α, Ναι καλά εντάξει okay. τέτοια, Δηλαδή ότι μπορείς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να κουνηθεί η κυβέρνηση Είναι, Να κάνει αλλά σε τσέλη. επίπεδο όπως το προϋπαντικό κάνει τα λευκά λευκότερα Σε ναι. αυτό το επίπεδο, ναι. διαφήμισης Τσιμπάλα αυτό... ή πάει το σου, λέει θα τα κάνει, δεν τα κάνει ναι. Δεν τα κάνει ναι. αλλά ξανά και. Πάλι, δεν θα πάλι θα το πάρει Εδώ λοιπόν τάζει εθνικοποίησεις Κρατικοποίησεις και διάφορα άλλα τέτοια πάρα Ο πολύ Πολλοί κομμουνιστές μας βγήκαν αυτοί Όλοι, όλοι, όλοι Και έχει λάβει και το μήνυμα για το τι ακριβώ συνέβη στο παρελθόν με το ΣΥΡΙΖΑ Θεωρώ oh, ότι ναι. η πλειοψηφία των μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ναι. είναι σε αυτή τη γραμμή. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτό θα αποτυπωθεί στα κείμενα του συνεδρίου και σε αυτό που θα εκπέμψουμε προς τα έξω. Ναι. Θεωρώ ότι ο Ισοκράτης ο Φάμελος υπηρετεί μια τέτοια γραμμή και θεωρώ ότι αυτό θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το μεγάλο τραυματισμό της προηγούμενης περίοδου που γίναμε σούργελο σε κάποια πράγματα. Επίγνωση. Γυναίκανε Σούργελο σε κάποια πράγματα. Το σε κάποια πράγματα δώστε, <laughs> <laughs> <laughs> το στεβάσαι. Δε... δεν έχει τόση επίγνωση. <laughs> δεν το αμφισβητεί κανείς Είπα εγώ χαρλά τουρικού που είχε Βεβαίω είναι παράλληλοι δρόμοι, δεν τέμνονται. Ήταν παγίδα. Δεν <laughs> πει <laughs> το διορθώνει. <διαισθόν. laughs> <laughs> <laughs> Έλα, ήθελα να πω σε <laughs> Ναι, ναι, είναι μόνη όλον με την. Έλα, όλον. <laughs> Πώ το θες τον. <laughs> λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Μπολάκι ο οποίος τα έλεγε, τα έλεγε αυτά στο Χατζή και ακούει ο Χατζής, ο Χατζής κάνει ωραίες συνέντευξεις. Τους ακούει, που λένε τις παπάντε του. Και τους αφήνει. Τους κυρίως. αφήνει. Και κάποια στιγμή αρχίζει με κάτι ειρωνίας και τους βγάζει να ανάλωνε αυτό. Και του λέει, θα τα κάνετε αυτά μόνοι σας? Και απαντάει τώρα ο Πολάκης και κάνει και την προβοκάτσια του τη γνωστή και λέει και τις αυθαιρεσίες τη γνωστές. Υπάρχει ένα κόμμα από τα υπόλοιπα αυτού του προοδευτικού τόξου που ορίζεται, που είπε και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Τσαγκαλώτος το οποίο Θεωρώ να... Θεωρώ ότι ας πούμε η νέα αριστερά λέτε, θα, θα συμφωνήσει. Λέτε, ναι, ναι, ναι, Θεωρώ το μέρα 25 σε αυτό θα συμφωνήσει. Το σπασό. Θεωρώ το κουκουέ θα συμφωνήσει. Το πασό κροτήστε το. <συσοδεύει> Με Μες. την κυρία Δημαντοπούλου μέσα δεν ξέρω. Μες. Εγώ λέω ότι χωρίς αυτό δεν περπατάει το πράγμα. Θεωρώ το συμφωνήσει. Συμφωνώ στο Κουπέ. Κυρίω στο Να Συμφωνώ στο Κουκέ. Με ποιου, Το Κουκουέ πρώτο. Να το το και μετά πήγαινε στου άλλου. Το λέει εδώ ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όχι να συμφωνήσει, να του μιλήσει. Το Κουκουέτο στι εκλογέ το 12. τον ένα μήνα μάιο πήρε 8% και τον επόμενο πήρε 4%. Έχασε 50% για να μην κάνει σε καρέκλε. Που αν πήγαινε, θα ήθελε. Θα ήταν όλοι, λειτουργεί τώρα. Θα έχει κλείσει ο περισσότερο, θα ήταν μόλι. Αλλά θα ήταν όλοι υπουργοί. Ωραίο σημείο. Ναι, γιατί <laughs> είναι το μετρό από ναι, ναι, κάτω. Έχει και, και την αίθουσα εκεί που θα ήταν θέατρο μεγάλο. Στο Μόλ. Δεν χρειάζεται. Σινεμά. Σινεμά. Πολυάκτηρα σινεμά. Θέλω να πω, αν θέλαν καρέκλε, θα είχαν βολευτεί. Ναι, ναι. Δεν θέλουν όλοι καρέκλε. Για αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε Δεν θέλουν γραμή, να κοροϊδεύουν και να λένε θα σου διώξει τα τα 14 και θα κρατάει τα 14. Θα σου κόψω το ΕΚΑΣ. Θα σε βγάλω από την Ευρώπη. Θα κινηθώ εκτό Ευρώπη. Εννοεί είμαι στην Ευρώπη. Δεν θα φέρω μνημόνιο και θα φέρω μνημόνιο. Δεν τα κάνουν όλοι αυτά. Yeah. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν. Yeah. Κάποιοι κολλημένοι, σωστόμαστε. κάποια κολλήματα. Κολλήματα όμως, QQA, αυτά. Κάρα που δεν θέλουν να Που δεν θέλουν να συνεργαστούν. Δεν συνεργαστήκαν και ζούμε αυτά που ζούμε. Μαλαχαίρο <laughs> κολλημένοι. <laughs> δεν μπορεί να φανταστεί πόσο κολλημένοι αυτή. Τα μάλα. <laughs> τα <μάλα. laughs> τα μαλακολλημένοι. Να το, <laughs> κι αυτό <Yeah>. ισπανικά. <laughs> ναι, ναι. Αφού ξεκινήσαμε με τέτοια. Μη συνεχίσει να φτιάχνουμε λέξει, θα πάμε στο ποσοκολλητό σίγουρα. Τα Τα μάλα. Αν είναι τα μάλα, ναι. Και βγαίνει και λέει το κουκουέφαση. Μάλλον τι θα συμφωνήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ευτυχώ δηλαδή. Τσάμπα είναι μορεταλέκι yeah, πέρα, ένα... τσάμπα. Σου λέει τι έχουμε, έχουμε ένα... να χάσουμε τώρα 4%. Θα χάσουμε. Yeah, Ά, είναι, λέει, τώρα και, και, και λέει ναι. Ότι, και... ότι τάχα μου έχουμε σε όλα τα προοδευτικά κόμματα έχουμε αίρισμα και yeah, θα yeah, γίνει yeah. συμμαχία. Όχι okay, πρώτο. ρε παιδιά, μαζευτείτε με την πρόοδο λίγο. Πραγματικά. Και ένα τελευταίο του. Γιατί αυτέ οι κινήσει, αυτέ οι δηλώσει και όλα αυτά συντήρηση φέρνουν, όχι πρόδο. Τελικά. Καλά εννοείται. Ναι. Η ζημιά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αριστερούς ανθρώπους δεν την έχει κάνει καμία δεξιά. Ναι, βέβαια. Έχουνε φύγει Τέτοια τρέχοντας. Τέτοια βάντα στη δεξιά. Ε, βγάλανε με 10% μπροστά το Μητσοτάκη και τη μία φορά και τη δεύτερη φορά γιατί δεν θέλανε να ακούσουν από όλη αυτή την ασυναρτησία που ντύθηκε με τα αριστερά και πήγαινε και ο άλλος ο τυχάρπαστος το, και κατέθεται στεφάνια στην Κεσαριανή. Τώρα που είπαμε και Σαριανή. ένα ή χρόνια εγώ. αυτόν λε την κάρπα. Ναι, ναι. Δε θέλω δε να κάνω μια καταγγελία. Τι, μετακομίζει στην Κεσαριανή. Όχι, στη όχι, όχι, θέλω να κάνω, θα καταγγείλω το Δήμο Κεσαριανή. Εμεί που λέμε αυτά λοιπόν εδώ. Ναι. Την προηγούμενη Κυριακή που είχε ωραία μέρα και ήταν ηλιόλουστη, πήγαμε έναν νέο φίλο να πάμε, νεαρό παιδί, να πάμε στο εκτελεστήριο στην Κεσαριανή, στο ναι. θυσιαστήριο. Ο, το κλείσανε. Περίμενε. Και εκεί είναι ένα πάρκο μπροστά, είχε κόσμο γιατί είχε ήλιο. Δεν ήταν όπω ήταν κρύο η εβδομάδα. Οικογένειε, παιδιά. Το θυσιαστήριο εκεί ήταν κλειδωμένο. Mm. Μιλάμε τώρα για 11-12 ώρα το πρωί. Μου είχε τυχαίμενα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ήταν, ναι. Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Α. Ήταν κλειδωμένο. Κόσμο απ' έξω πήγαινε στα κάγκελα, έχει και μια μάτρα, Κοιτούσαμε λίγο. Παίρνω έναν φίλο, στέλεχο του κουκουέ εκεί στην περιοχή. Πάνω νόμιζα παίρνω ένα κόφτι. <laughs> Πάω κόφτι <κόβω, laughs> Στο όριο ήμουν. <laughs> Θα σου πω ότι άλλη πρόταση. Έτσι μα έργα τι κατάλληλε για σχολείο. του λέω. λέω. Τι είναι κλειστό, λέω. Κυριακή. Που έχει κόσμο απ' έξω και πάνε στα κάγκελα και βλέπουν. Παιδιά. Νέοι. Όλοι. Μου λέει. Κάτσε να μάθω. Παίρνει, μαθαίνει ότι είναι ανοιχτό μόνο τι καθημερινέ. Από υπαλλήλου του Δήμου και Σαριανή. Σαββατοκύριακα δεν έχουν υπάλληλο να βάλουν εκεί. Νομίζω ανεπίτρεπτο λάθο. Να ξεκλειδώσει την ιδέα. Δεν να ξεκλειδώσει. Περνά Και το έχει αναλάβει η ΠΕΑ Δουσουέμ. Ε, αντιστασιακή και πάνε αυτοί εθελοντικά κάπως αν κατάλαβα καλά και, και ήταν κλειστό και το μουσείο απέναντι και έτυχε να μην πάει κάποιος μάλλον ναι mm. αλλά όμως Κυριακή με ήλιο να αν βρέχει okay, γιατί είναι υπαίθριος ο χώρος Κυριακή με ήλιο με χιλιάδες κόσμου απέξω στο πάρκο εκεί τρώγανε πίνανε δεν γίνεται αυτό να είναι κλειστό αυτό πρέπει να είναι ανοιχτό και του πρότεινα εγώ αυτού του φίλου Ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, βάλε εμένα ρε παιδί μου, να το ανοίγω εγώ. <Τι> <Τι> μα <Τι> δεν γίνεται, <Τι> δεν μπορεί <Τι> να είναι. Είναι ο πιο ιερός χώρος, για μένα αυτά είναι ιερά και για πολλοί κόσμο, ο πιο ιερός χώρος στην Αττική. Δεν μπορεί να κλείνει επειδή δεν βρήκαμε υπάλληλο. Δεν, δεν εξηγείται αυτό, δεν μπορεί να δε στέκει σαν λογική. Αποκλείεται. <Τι> είναι έγκλημα. Ήταν απ' έξω άνθρωποι, νέοι άνθρωποι να το δούνε και δεν το βλέπαν Και έχει κόσμο να έχει αυτό το απόκτημα και στα όρια του Δήμου. Κάτι πρέπει να κάνει και ο Δήμαρχο, ο κύριος Σταμέλο και οι υπόλοιποι να γίνει μια αναδιάταξη προσωπικού. Να βρούνε και δεν έχει και ωράριο σε όλου αυτού του χώρου μουσιακού, ιερού, οτιδήποτε έχει ένα ωράριο. Να ξέρουμε ποτέ δεν έχει ωράριο. <ΣΣΣΣΣ> Ποιε ώρες είναι ανοιχτό, Γιατί ένα, ένα τηλέφωνο, να πάρει να μάθει. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Είναι λίγο χήμα η κατάσταση εκεί. την έκανε την καταγγελία μου, <ΣΣΣ> αφού πάμε <σχελόχανα> τα προηγούμενα, <σχελόχανα> μα δεν γίνεται. Στο Λου Δήμο βρίσκει Η Λιλιούπολη, τι όλα καλά έχει διαβάσει η Λιλιούπολη Τάιμπε, να δει τι γίνεται. Όχι, γι' αυτό θέλω να σε προκαλέσω. Α, ο Δήμος Ναι, η πόλη όμως είναι. Σήμερα στην Πλατεία Τέχνη το βράδυ, στον χώρο τη Πλατείας Τέχνη, έχουμε βραδιά για Σαββόπουλε, εμεί εκεί στην Λιλιούπολη. Είπαμε να κάνουμε εκεί για τον καλό νιόνιο, για τον καλό Σαββόπουλο, τον τραγουδιστικό δηλαδή. Αλλά θα έχουμε και διάφορα, 15 τραγούδια θα πούμε, στο προάβλιο τη Πλατείας Τέχνη, παράδρομο Λεωφόρου 521 στο, στα πολυκλαδικά. Από τι 8 και μετά πάρτε μια ζακέτα όσοι θέλετε να οι λιπολίτες και θα έχουμε με κάποια κείμενα για το Διονύς Σαββόπουλο, για την πορεία του και για την αντίφαση που μα δημιουργεί γιατί mm -hmm. είναι και αυτό ένα καλλιτέχνη που προκαλεί αντιφάσεις ε, πέσοδε, καλύτε, Αλλά σαν αντιφάσεις τα τραγούδια τους. είναι τα τραγούδια πολύ ωραία, τα έχουμε τραγουδίσει δεν θα τα απαρνηθούμε επειδή ο δημιουργός τα απαρνήθηκε ουσιαστικά Εμείς, ναι, στη ζωή πράξη. του Και στήνουμε την πράξη και τη ζωή του Αυτά από η Λιούπολη. Επειδή δεν είναι πάει... ηρωνία να λέγεται πλατεία τέχνη και να μην είστε σε πλατεία. Να είστε μακριά από οποιαδήποτε πλατεία. Ηρωνία, απλά το λέω. Όχι, καθόλου ηρωνία. Α, Ο... ας... Το σκεπτικό ήταν ότι η Λιούπολη έχει πάπειρε πλατείε όπω όλοι ξέρουμε, στρογγυλέ τετράγοντε, τρίγοντε και φτιάξαμε άλλη μία. Η ξέρω, οποία πάρα. δεν δράζεται κάπου. Ναι. Είναι η καλύτερη πλατεία τη Λιούπολη όπω έχουμε πει. Μάλιστα. Γιατί είναι στο ιδεατό, είναι. Άπια στο ουτοπία. Α. Μαλα ουτοπία. Μαλα ξέρω Μαλα, μαλα, μαλα, χέρω, μα, μαλα <laughs> Θα πάμε σε μαλα γιατί έχουμε πέσει πολύ έξω, Κύρκο. <laughs> Βάλτε σε αυτέ και εδώ είμαστε. Dl de ka te ka te kodyl te ka te kodzi T ne walody te nasi kodzi Ody ne walo ti ty nassi kodzi Dl te ka te kodyl te ka te kodyl te ka te kodzi Dl neła tyl Oh, nasi ne walopil ty nassi kodzi Pucco, pucco, pucco, parwanese zara. Dzire, dzire, żalne, mi, kesa, ha, maza. Pucco, pucco, pucco, parwanese zara. Ένας ακροατής δουλεύει με Ινδούς στη δουλειά και ρώτησε και είπε ότι αυτό εδώ που ακούμε και μας ακούγεται μας, μας θυμίζει κάτι. είναι ερωτικό. Είναι, σημαίνει ρώτα. Ρώτα. Ναι, είναι το ρήμα ρωτάω στα ειδικά. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή πώς το φεγγαράκι πουτσο, το φεγγαράκι που. Αυτό. Αν ήταν. Άμα ήταν ελληνικό του Α, όχι, όχι, δεν είναι το φεγγαράκι Δεν ξέρουμε πώ λέγεται. Το φεγγαράκι Το φεγγαράκι δεν έχω μάθει Και τι λέει, ρώτα, ρώτα, Αυτό ρώτα, σε παρακινή, ρε παιδί μου να ρωτήσεις Δεν είναι ρώτα με όμικρον Τράβηξε ρώτα, πούμε Όχι, όχι, είναι ρώτα, ρωτάω Ask, ask Επειδή μιλάμε για Επειδή θεωρήθηκε ζεξιστικό Έχουμε και την ανταπάντηση ναι. από άλλη ήπειρο. Η ήρθε αυτό. Για, αυτό, Για να το ισορροπήσουμε αυτό. τι σημαίνει, θα μα πει κάτι να ξέρει να φανεί. Δεν είναι η νύχτα που λέμε Κολεκιάτσελα, Λαμουνί που έλεγε <laughs> τώρα. <Άτζελα, laughs> όχι. Όχι, το... όχι, όχι, όχι. <laughs> <laughs> <η νύχτα. laughs> δεν ξέρω <laughs> τίποτα από αυτά. Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο. <laughs> όχι είναι άλλο, Οπότε ε, υπάρχει ποικιλία τραγουδιών. <laughs> Μια και μια ο Τραμ το κίσημα, μια ναι, αυτό, ναι. μια τόση. Το... Ντάξει, τι να κάνουμε τώρα, σε άλλες γλώσσες ακούγονται αλλιώς, τι, θα τα απαγορεύσουμε και αυτά. καλά, επειδή έχουμε πονηρά μυαλά εμείς τώρα, ναι. Αυτό, έτσι, και με την εμπειρία την ελληνική. Ναι, δηλαδή ρώτας, δεν θα πάμε Ινδία και δεν θα, θα ρωτήσουμε. Και θα ρωτήσουμε, επειδή την έχω αγγραφωμένο στον εγκέφαλο αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό, πού θα μας πάει αυτό τώρα. Δεν θα ρωτήσουμε εδώ... πουθενά. <laughs> Πρέπει να ρωτήσουμε <laughs> για να μα πάει κάπου. Ναι, είσαι στο Νέο Δελχή. Θε να στρίψει δεξιά, το τι θα κάνει. Έχει δεξιά στο Νέο για τη Δελχή. Έχει αριστερά, ξέρω εγώ. Ναι, αριστερά πάει στο παλιό. <laughs> <laughs> στο κάτω δελχή. <laughs> για το δελχή. Για το άνω Δελχή. <laughs> το κάτω <laughs> Παναγιά, έξω. <laughs> μολυβιένη. Λοιπόν, αφού κάναμε το μουσικό μα ταξίδι στον κόσμο. Να έρθουμε εδώ. Ε, γίνονται διάφορα. Χάσαμε και τον πρόεδρο τη Επιτροπή, τον αντιπρόεδρο <συλίξε> του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Αναπληρωτή. Ναι. ναι, τον αναπληρωτή που τόσο καλά τα πήγαινε και τόσο ωραία και τα πήγε. Και τόσο καλά τα έλεγε για την τώρα, τόσο καλό σου όλα, όλα, όλα. Πραγματικά ήταν πλήγμα αυτό. Και δείχνει ήταν και, και τη σοβαρότητα τώρα. που το ελληνικό κράτο. Μάλλον δείχνει τη σοβαρότητα του ελληνικού κράτου. Τελεία. Έτσι και Δείχνει και, και τη σοβαρότητα τη ελληνική κυβέρνηση τη τρέχουσα. Τελεία επίση και για όλα αυτά που. Μα γι' αυτό, μα γι' αυτό. Και το πώ ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπω είναι με αυτό με τα τέμπη, με νεκρού, με το συνέστημα που έχει δημιουργήσει τον κόσμο, την ένταση που έχει δημιουργήσει, τι πλατείε. Όχι, η κάλυψη Ναι, ναι, και λόγω του γεγονότο αυτού καθεαυτού. Συγκρούστηκαν για τον Θεό. Δεν είναι ένα. μόνο για το γεγονό, είναι... και το έγινε με τον όρο. στον κόσμο. Και έχουμε διάφορου που βγαίνουν τώρα και τοποθετούνται. Θα ακούσουμε να ξεκινήσουμε τον κύριο Κάρναβο. Είναι χημικό-μηχανικό. Έχει πάρει μέρος και σε ένα πείραμα που έγινε εδώ στην Αθήνα για να δουν αν τα έλαια σιλικόνης φλέγονται. Και ο ίδιος δεν υποστηρίζει αυτή την θεωρία, αλλά το περιγράφει με έναν ιδιαίτερο τρόπο όλο αυτό που γίνεται και επιμένει και η κυβέρνηση από την πρώτη ώρα για τα έλαια σιλικόνης. Βλέπουμε εδώ πέρα μια πυρόσφαιρα. Έχουμε αποκλείσει μαθηματικά και επιστημονικά... Τα έλεα σιλικόνη. Δεν μπορώ να ακούω αυτή την βλακεία. Δεν αντέχεται αυτή η βλακεία. Εντάξει. Και η ίδια η Siemens βγήκε, έτσι και είπε, παιδιά, αυτά τα έλεα δεν, δεν αρπάζουν φωτιά. Διότι, εντειά, αν τη αυτή περίπτωση, αρπάζανε φωτιά, τότε θα είχαμε κινούμενε βόμβε στο σιδηροδρομικό δίκτυο τη Ευρώπη. Εντάξει. Μόνο εμεί εδώ στην Ελλάδα αποφανθήκαμε για αυτό το πράγμα. Υπήρχε κάποιο καύσιμο, αγαπητέ μου. Αυτή η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από κάποιο καύσιμο. Το... Ότι υπήρχε καύσιμο, υπήρχε. Το πόσο ήταν θα το, θα το βρούμε εμεί οι επιστήμονε. Θα το συζητήσουμε, θα το βρούμε κάπου, θα καταλήξουμε. Στο δικαστήριο όμω μπροστά, έτσι, δεν μπορεί να μα αρνηθεί κάποιο ότι δεν υπήρχε ένα έφλεκτο υλικό, το οποίο δεν ήταν έλεο υλικό. Δεν ήταν. Διότι με τα πειράματα που δείχθηκε ότι αυτό το υλικό δεν καίγεται. Αλλιώ θα πρέπει να ενημερώσουμε τον Επίτροπό μα, τον κύριο Τζιτζικώστα. Κοίταξε, κύριε Τζιτζικώστα, τα τρένα αυτά που κυκλοφορούν είναι κινούμενε βόμβε. Σταμάτησε τα Σταμάτησε. τώρα, χθε. Πε στη Ζήμενση να τα μαζέψει. Λοιπόν, οι ειδικοί βλέπουν, τα λένε. Υπάρχουν και κάποιοι ειδικοί που λένε το άλλο. Ότι ήταν έλεα σιλικόνη και μάλιστα έναν τέτοιο ειδικό, τον κύριο Δέδε, τον έχει αγκαλιάσει η κυβέρνηση και. Ε, όχι στο αφήγημα που συμφέρει. Ναι, είναι. Θέλω να πω, διαλέγουν αφηγήματα. Εδώ προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη όλοι με όλα αυτά που γίνονται. Ακούμε του ειδικού. Οι περισσότεροι λένε ότι δεν είναι έλεα σιλικόνη όλο αυτό. Δεν υπάρχει yeah, περίπτωση δεν να, να βγάζουμε άκρη, βέβαια. Ε, ναι, γιατί δεν είναι, υπάρχει. Έχει, και... είναι... έχει ξεμπαζωθεί και η περιοχή που Καλά, θα ναι. μπορούσαμε να βρούμε κάτι. Έχει φύγει, έχει πάει παραπέρα. Που είπε ο Φλωρίδη. Έπρεπε να, με... <laughs> να φύγει. Ο το, τόπο το, το του εγκλήματο πήγε παραπέρα. Πάμε να ερευνήσουμε παραπέρα. Το Μα το παραπέρα το τα παραπέρα τα ερευνούν, αλλά έχει διαλυθεί σε πέντε σημεία τα έχουν πάει και δεν ξέρουν και πού αλλού είναι. Και ψάχναν οι συγγενεί δεκαμήνε δεν του λέγανε που είναι το παραπέρα. Έψαχναν το όλο παιδίπεδο από, το... στο... από, τη από την Αργεντινή στο χειλή που ήταν. Το είταν πει στου Ο Βλάχο που τα έψαχνα και το έχει πει. Βγαίνει ο κύριος Ψαρόπουλος, δικηγόρος, ο πατέρας της Μάρθη, ο πρώην σύζυγος Καριστιανού και μιλάει γι' αυτό ακριβώς, την προσπάθεια που κάνουν κυβερνητικοί και άλλοι φορείς για να βρούνε ντε και καλά κάτι με τα έλαια. Αν ο κύριος Καρόνης, ρισκάρω αυτό που το λέω και το λέω <coughs> δημοσίως, αν ο κύριος Καρόνη, πει ότι δεν είναι τα έλαια σιλικόνης, να με θυμηθείτε, θα ψάξουν να βρούνε... Άλλου τεχνικού συμβούλου, θα διορίσουν και άλλου πραγματογνώμενε. Μέχρι να βρεθεί ένα φυσικό αστροφυσικό αστρολόγο που θα πει ότι είναι ΤΑΕΛΕΣ Ελικόνη. Ψάχνουν να βρούνε, το λέει ο άνθρωπος Και αυτός να μην του κάτσει. Ο επόμενο, ο επόμενο. Κάποιο. Να, έκανε ένα. Ο, ο κύριο Εγώ δεν ξέρω πραγματικά αν είναι έλεα σιλικόνη, αν είναι ξυλόλιο, αν είναι φρεόν που λένε τώρα κάτι καινούργιο, αν είναι το καλώδιο που του μετασχηματιστεί και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά είδα τη χαρά όλων των κυβερνητικών δημοσιογράφων το πρωί και βουλευτών υπουργών το βράδυ, μόλι βγήκε ο ΔΕΔΕΣ, από εκεί άλλαξαν όλα, με τον κύριο Δέδε πριν 10-15 μέρε, πώ άρχισαν να τον κανακεύουν και να λένε Να, ένα εμπειρογνώμονο λέει ότι είναι έλεα σιλικόνη. Mm. Από αυτή τη χαρά και τη μανία, το αμόκ να παρουσιαστεί ως η μοναδική αλήθεια, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά <laughs> γιατί... και όπως έχουμε μάθει, ετερόπρος Αν λένε αυτοί αυτό, μάλλον πρέπει να συμβαίνει το, το απέναντι ή μπας περιπτώσει δεν δέχεσαι άνετα αυτό που λένε αυτοί γιατί θέλει πολύ ψάξιμο. Αυτά λέει ο κύριος Ψαρόπλος και συνεχίζει λέει, για τις διώξεις που έχουν γίνει στου πραγματογνώμονες. Συγγνώμη για, την, για, το, για το, τον τόνο... Αλλά πλέον, λέτε, ε, κύριε δε, δε, ναι, τα λέω με τα πλήρης <σκυρή> επίγνωσης, διότι 네. εδώ πέρα αυτή τη στιγμή Ά, διεξάγεται μια στοχοποίηση απίστευτη πρωτόγνωρη oui. για τα ελληνικά δικαστικά δεδομένα, δικαστική τεχνική σύμβουλοι να στοχοποιούνται με ε, ε, ε, απόπειρα άσκης ποινικών διώξεων επειδή εκφέρουν μια επιστημονική άποψη η οποία διαφοροποιείται από την δεδομένους Του Τους έχουν βάλει κάτω και μάλιστα είδα την παραγγελία της, του εισαγγελέα που ζητάει να μάθει από τους τάδε εμπειρογνώμονε, πραγματογνώμονες και η πτυχία έχουν, τη ειδικότητα κτλ. Και, και, και πρώτο έχει το Λακαφώση, ο οποίο mm. ο Λακαφώσης δεν έχει στηρίξει στο κυβερνητικό αφήγημα και δεν τους έχει με αλφαβητική σειρά ο εισαγγελέα. διάλεξε πτυχία και βάζει πρώτο το Λακαφώση. Ναι, ναι. Που είναι λίγο κόκκινο πανί. Αλλά επειδή είναι τυφλή δικαιοσύνη, θέλω το να όλη πω. Τυφλή, πολύ τυφλή. Ναι. Τόσο τυφλή έχουν ξαμουλίσει και τα τρολάκια του αποδοκί στα social media κτλ. Να λένε ότι έρχεται η ώρα τη φυλακή για του λακαφό και τέτοια. Ναι, το... διάφορα ναι, τέτοια, ναι. Ναι. <laughs> Έχουν βγει τα σκυλιά. Μην, μην παίζει από τα σύννεφα. Αν δει να μπαίνουν φυλακοί πραγματογνώμονε. <laughs> Σε αυτή την υπόθεση. Ναι. Σε αυτή την υπόθεση θα βγει μέχρι το καλοκαίρι όταν δεν υπήρχαν νεκροί. Θα πούνε τίποτα, ήταν ισοπί, σίγουρα ναι, ναι. Ότι φταίγαν αυτοί και ότι φταίνουν οι Και ότι δεν υπήρχε τρένο, γιατί εκεί ήταν πάντα λίμνη. <laughs> κάτι. Περνάει ο εγώ. Περνάει εγώ να ήταν. Εκεί είμαστε, ένα βήμα ναι. πριν. Θα υποθούν όλα αυτά. Έχουν υποθεί άλλωστε τόσα. Να, ένα από αυτά που λέγεται, ένα έτσι αναλυτή, αρθρογράφο, φιλοκυβερνητικό είναι ο Σάκη ο, ο οποίος <laughs> Ταιριαστό με τα τρόλ που λέγαμε στο Twitter. Ναι, εντάξει, ναι. δεν νομίζω να είναι τρόλ, Έχει μια <laughs> άποψη, τη λέει, μην περιπτώσει ο άνθρωπο. Και βγαίνει και λέει κάτι πολύ ωραίο, που νε, δίνει και γραμμή επιχειρήματο. Ότι όπω βλέπετε, θα το ακούσουμε από τον ίδιο, αλλά το λέω εγώ από πριν, ε, είναι ανίκανη αυτή η κυβέρνηση. Ε, γιατί είδατε τι έγινε με τον νέο Δασάμ, πώ το πήραν πίσω. Είναι άρα ικανή να κάνει συγκάλυψη μια ανίκανη κυβέρνηση. Καινούριο είναι αυτό. Σα το παρουσιάζουμε. Αυτό το οποίο διατρέχει όλη τη συμπεριφορά τη κυβέρνηση είναι η ανικανότητα. Και όταν υπάρχει ανικανότητα. Όπω καταλαβαίνει στα μάτια μου, υπάρχει και πλήρη αδυναμία να στηθεί ένα μηχανισμό συγκάλυψη. Δηλαδή η συμπεριφορά τη κυβέρνηση είναι τέτοια που, που λέει σε έναν άνθρωπο με στοιχειώδη λογική ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν συγκάλυψη. Μια λένε αυτό, μια λένε εκείνο, μια κάνουν, μια κάνουν το άλλο. Είναι δυνατόν δυνατό, μέσα σε λίγα λεπτά να κινητοποιήσουν εκείνο το βράδυ έναν ολόκληρο μηχανισμό από 500-800 χιλιό ανθρώπου για να συγκαλύψουν. Κάτι το οποίο γνώριζαν ήδη. Ωραίο επιχείρημα. Ε, το παιδί. Τι το βλέπει, Είναι δυνατόν τώρα να κάνει φόνο. Αυτή είναι ηλίθιοι. <laughs> ναι, ναι. <laughs> είναι λύθη, Δεν του είδατε. Είναι ανίκανοι. Τι είναι δυνατόν να έχουν κάμψη να Έχουν πώ κάθε εβδομάδα καινούριο επιχείρημα. Αλλά αυτό είναι ξεπερνάει. Είναι, είναι, είναι ωραίο επιχείρημα. Ωραίο, είναι ωραίο. είναι μου να τον εκεί. Μα γι' αυτό. Είπα εδώ για την Κεσαριανή πριν και μου στέλνουν εκεί σύντροφοι από την περιοχή. Oh. Πρώτον μου λέει 50 ευρώ θα πληρώσεις κουπόνια γιατί φτιάχνουμε κατηγραφία. Γι' αυτό που είπα. <laughs> <laughs> και είναι πρόστιμο. <laughs> ναι. Κουπονοπρόστιμο. Ναι, ναι. Τι Μαλαχαίρο μου φαίνεται αυτό. <laughs> ε, έτσι έτσι κάνουν. <laughs> δεν <τους> ξέρεις. <laughs> Όχι, δεν είναι έτσι. Και δεύτερον μου λέει πες αυτό. Ποιο είναι το αυτό. Έχει ένα ωραίο ντοκιμαντέρ έχει φτιάξει. Για το, για το 80 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών ε, Έχουμε φέτος 25 Τους 45 καρφώθηκε η σημαία στο Ράκισταγ Μάιος ήταν Με τα θυμάσαι Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 80 χρόνια μετά Έχει πολλές εκδηλώσεις Τη δευτέρα του στους ζωγράφους μου λένε να πω αυτό Θέατρο Στοά 7.30 ώρα το απόγευμα, Δευτέρα 14 Τετάρτου, Κομματική Οργάνωση Αττική. Νομίζω είναι όμω και σε άλλο και, και στο κέντρο, είναι σε διάφορα σημεία. Αλλά εδώ μου στείλα να πω αυτό γιατί είναι τη περιοχή εκεί. Ματάντει, είπε να έφτατε. Είναι επειδή είπε αυτό το, ναι. Θα μάθει. Πε αυτό ναι, τώρα. Γκούλακ. Γου, δεν τα ξέρει αυτό. Βλέπω τους να σπάτε την πέτραση, Κυτσαριανή. Τώρα θα του μάθουμε. Mm. Όχι, λέει, το, κοιτάνε το θέμα του σκουπευτηρίου να είναι ανοιχτό το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Yeah, oh yeah. <laughs> Κάποιε ώρε, εγώ δεν λέω συνέχεια. Βάλτε το 12 με 5. Mm -hmm. Από εδώ και παίρνει καλοκαίρι. Και ε, ε, ανακοίνωσε το κιόλα, σαν Δήμο, να παρακινήσει και να έρθουν και άλλοι, να έρθει και κόσμο. Και είναι και το μουσείο απέναντι στο κτίριο, να τα δουν όλα. Τα είδαμε τώρα, έλαμε του κομμουνιστέ. Δεν έχει τα Σαββατοκύριακα να πάνε να δούμε. Έλα τώρα. <laughs> <laughs> Σοβιετία στα πάρκα. <laughs> <laughs> <laughs> Μπράβο. Mm -hmm. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε έναν κομμουνιστή. Στο Γιώργο Στεφανάκη θα πάμε, δεν στο έχω βάλει κυρικό, βάλτον, ε, τον ακούσαμε και χτες, ε, μιλάει για την χτεσινή απεργία. Είναι στον του τουρισμό, είναι πρόεδρος εκεί ο άνθρωπος και έχει καταφέρει και τη σύμβαση με την Ιφούντ e μαζί με, τους, ε, με τα μηχανάκια και τους άλλους. Ε, βάλε τι είπε γιατί μας δημιούργησε έναν συνειρμό. Ζητάμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Αυτό είναι το βασικό. Να μπορούμε να πάμε στην οικογένειά μα με ένα μεροκάματο που θα εξασφαλίζει τα βασικά τουλάχιστον, τι βασικέ ανάγκε μα, γιατί αυτή η αύξηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι κυριολεκτικά κοροϊδία. Είναι ντροπή, μεγάλη ντροπή να λένε στου εργαζόμενου να πάρουν αύξηση 1 ευρώ την ημέρα. Την ώρα που μετράμε νεκρού μέσα στου χώρου δουλειά για να κερδίζουν μια χούφτα, κυριολεκτικά μια χούφτα ιδιοκτήτε των επιχειρήσεων. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Χάνουμε τα σπίτια μα, δεν μπορούμε να να εξασφαλίσουμε τα προστοζήν ακόμα και για τα παιδιά μας που σπουδάζουν. Αυτοί λοιπόν που μας λένε να ζήσουμε με ένα ευρώ, να πάνε να ζούμε τα 700 ευρώ που μας ζήνουν και τα 800. Να δούμε αν αντέχουνε. Και μας κοροϊδεύουν και από πάνω με τα τέμπη. Ζητάμε να, να μας πούνε τελικά την αλήθεια. Τι έγινε με αυτό το έγκλημα. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε και την Πρωτομαγιά. Λοιπόν, για να κλείσουμε, ε, θέτει εδώ ένα ερώτημα αν μπορούν να ζήσουν με 800 ευρώ. Έχει απαντήθει αυτό. Αυτό που το συζητάμε αυτό είναι αστείο. Ναι, αλλά είπαμε να κλείσουμε με αυτό. Σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα αμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Αυτοί, λοιπόν, που μας λένε να ζήσουμε με ένα ευρώ, να πάνε να ζήσουν με τα 700 ευρώ που μας δίνουν και τα 800. Να δούμε αν αντέχουνε. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι Κηρύχνουν τη λιτότητα Σ' έναν κόσμο που ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Ζητάνε φυσίες. Ζητώ την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών Η Ο βασικός μυθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν Μια νέα σελίδα αλλά και ένα σαφές δείγμα Της Ελλάδος που αλλάζει και ακμάζει σε όλα τα πεδία, Αυτή που τη χώρα Στην η Ελλάδα είναι στο τσάκ να εκτινάξει. Λέμπος η να κυβερνά στο λαό. Πολύ θέλω να παντοπαίνω σημείο. Τι παίνα πήγε όλος παντοπαίνω σημείο; Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ το τραπέζι Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνας ότι πρέπει να δωλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Κηρύχνουν τη λιτότητα Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Ελλάδα 2.0 Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα Θα το πω ανοιχτά. Εγώ είμαι με την Ελίτ Και με τη διαπλοκή. Ζητάνε Τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα Υπήρχε μια εποχή, εγώ ας πούμε, έκανα τα περισσότερα τους Ζητάνε Να υπηρετήσουμε τους λίγους. Αυτοί που αρπάνε Το ψωμί Αυτό το τραπέζι Και αυτό το οποίο αποκαλούμε το κλασικό δυτικό ωράριο 9 με πέντε. αυτό είναι μάλλον ξεπερασμένο. Κηρύχνουν τη λιτότητα Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Μπορείτε να μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρώσει πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Δεν τρέφω αυτά πάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κηρύχνουν τη λιτότητα. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση.